όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Κώστας Τεριόπουλου, Ο Γνωστός και ο Άλλος Άγρας. 2. Η ποίηση του τελουάγρα είναι στραμμένη ολόκληρη προς τα μέσα. Απ' έξω υπάρχει πάντα η εικόνα, η αναπάντεχη λεπτομέρεια, το έβριμα. Μα εκείνο που δίνει κάποια προέκταση είναι ό,τι συμβαίνει στον εσωτερικό χώρο του ποίηματος. Αυτό όμως δεν λέγεται. Λοιπόν, αρκείται να το υπενήσετε με την περιγραφή και να το προσφέρει κατατεμαχισμένο μέσα στην απειρία των μικρών και ταπεινών πραγμάτων του έξω κόσμ κι όλα μαζί τα ποίηματά του μοιάζουν με πρίσματα και είναι σαν να διαθλούν, αδιάκοπα, άπιαστες εντυπώσεις και καταστάσεις βγαλμένες από ένα κέντρο ενιαίο αλλά αθέατο. Γι' αυτό και η οποιαδήποτε ανθολόγηση τον αδικεί, καθώς βρίσκεται σκορπισμένος μέσα σε ένα πλήθος αποκαλυπτικέ λεπτομέρειε λεπτομέρειες και βαθύτερες νύξεις. Ωστόσο, όλα αυτά τα μικρά και τα ελάχιστα και όσα προβάλλουν στην επιφάνεια θα κινδύνευαν να μείνουν ασύνδετα αν δεν υπήρχε και κάτι ακόμα ανάμεσά τους κάτι σαν λεπτότατη συγκολητική ουσία που τα κάνει να συγκλίνουν το ένα προς το άλλο να προεκτείνονται και στην προέκτασή τους να εφαρμόζουν αδιόρατα και να αποτελούν έναν κόσμο αυθύπαρκτο και αυτοδύναμο Είναι η ιδιαίτερη εκείνη ατμόσφαιρα που ενεργεί διαβρωτικά πάνω σε κάθε τι μόλι περάσει στην περιοχή του τονίζει την ιδιομορφία του και ακτινοβολεί την προσωπικότητά του. Η ατμόσφαιρα γίνεται το ύφασμα όπου με την υπομονή και τη λεπτολογία Βυζαντινού μικρογράφου εκέντησε το απατηλό επίστρωμα της πίεσης του. Εκεί μέσα συμφιλιώνονται οι αντιθέσεις του, γεφυρώνονται τα χάσματα και χαμηλώνει ο τόνος. Από εκεί αναδύεται και επικρατεί διάχυτο παντού και το κλίμα της νοσηρότητας. Γιατί το κλίμα της πίεσης του Άγρα, παρά το δίθεν χαμογελαστό ύφο, τους λιγοσύλλαβους συχνά και τους γοργούς ρυθμούς, είναι ένα κλίμα πικρή μοναξιάς και βαθιάς απεσιοδοξίας. Ένας κόσμος που θα ήταν ολότελα σκοτινός αν δεν φωτιζόταν από το παρελθόν και δεν στηριζόταν στην καρτερία. Έτσι και η μοναξιά του, όσο και αν απομένει πικρή, έχει αυτάρκεια και η απεσιοδοξία του δεν ξεπερνάει συνήθως τον τόνο της ήρεμης μελαγχολίας και της φιλοσοφημένης πελησλουγής. Αλλά ποιητής Μανιέρε διασκέδαζε την οσιρότητα της τέχνης του με ένα άλλο, το ίδιο ξεχωριστό γνωρισμά τη με το τεχνητό. Υποθέτω, σημειώνει ο Κλέον Παράσχος, ότι φυσικώ με την έννοια αυτή, δηλαδή του αυθορμητισμού στην έκφραση, δεν υπήρξε ποτέ ο Άγρας. Και ότι από το τεχνητό, το αίτημα παρμένο από άλλους, από τον Μωρεάς των στροφών λογού χάρη στο φθινοπορεινό ειδήλιο, έπεσε μονομιάς στο δικό του το τεχνητό. Δεν μου μένει δε καμιά αμφιβολία ότι το τεχνητό, στο οποίο μοιραία ανέπνεε για καιρό, ήταν και το μεγαλύτερο δράμα του άγρα. Το τεχνητό υπήρξε φύση του ή ακριβέστερα υπήρξε κάτι το οποίο δεν μπόρεσε για καιρό να το υπερνικήσουν τα αβίαστα, τα σεστά και αναβριστικά σαλέματα της ψυχής του. Πραγματικά, το τεχνητό και το οσύρο στάθηκαν δύο στοιχεία από τα πιο χαρακτηριστικά και τα πιο μοιραία στην ποιήση του. Και εδώ ακριβώς, σε αυτό το μείγμα τεχνητού και φυσικού παρθενικότητας και επίτίδευση χρωστάει από μια ανάποψη και την ιδιωτυπία του γιατί ο άγρα θέλησε να δώσει παρθενικές εντυπώσεις και καταστάσεις όπως φτάνουν για πρώτη φορά ως την ψυχή μέσα από την αίσθηση προτού γίνουν ακόμα συνείδηση και λογικό σχήμα και θέλησε ταυτόχρονα τα αφηρημένα και άλογα αυτά κινήματα της ψυχής να αποτυπωθούν πάνω στο χαρτί με την αρτιότητα του λογικού συνειρμού και με την πληρότητα του συγκεκριμένου. Η τέχνη του είναι τέχνη του ανέκφραστου. Μια μάχη με το αντικείμενο και ένας αγώνας να εξουδετερώσει την ύλη του και να του πάρει την ψυχή του, αποδεσμεύοντας την ψυχική ενέργεια και τις δυνάμεις που το κατοικούν. Όλη εκείνη η φροντίδα για τη μορφή, όλο εκείνο το ψημίθιον, δεν αποτελούν παρά μια προσπάθεια να δημιουργηθεί έντεχνα ότι δεν μπόρεσε να αναβρήσει, μια προσπάθεια να μην αναβρίσει ότι δεν μπορεί να πάρει πρώτα τη μορφή του έντεχνα. Άρα Άραγε όμως δεν ήρθε ποτέ στον άγρα και το ξέσπασμα. Ασφαλώς ναι. Μα και τούτο ήταν περισσότερο αποτέλεσμα μακρόχρονης προετοιμασίας παρά στιγμιαίας αυθόρμητης έκφρασης. Και είναι ενδεικτικό ότι παρόμοιε εκρήξει κάνουν την εμφάνισή τους μαζί με την οριμότητα της τέχνη του όταν δηλαδή τα εκφραστικά του μέσα έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοια ξεσπάσματα. Άλλωστε, δεν βαστάνε και πολύ. Ίσα ίσα όσο χρειάζεται για να φωτίσουν κάποιες πλευρές. Και η ποίηση που θέλησε για μια στιγμή να δείξει το πραγματικό της ανάστημα, ξανασκύβει σαν κάτω από το βάρος μιας μεταμέλεια και μιας τύψη, ξαναγίνεται υπενικτική και χαμηλώνει και πάλι τον τόνο της. Το ποιητικό έργο του Άγρα αν και πρόκειται για πίεση στατικής ατμόσφαιρας και καταστάσεων δεν μένει ωστόσο στατικό και ανεξέλικτο. Ακολουθεί μια δική του πορεία. Παρουσιάζει εξελίξεις και όχι πολυσπάνια και εκπλήξεις. Καθώς προχωρεί και διαμορφώνεται από σταθμό σε σταθμό νέα στοιχεία και νέα χαρακτηριστικά κάνουν την εμφάνισή τους ενώ άλλα υποχωρούν ή και εξαφανίζονται. Η κίνησή του πάντα στον χώρο που διάλεξε από την αρχή, θα πάρει κατεύθυνση προς τα μέσα, σε βάθος. Όσο περνάει ο καιρό, ο Άγρας καταδίεται, ανανεώνοντας την ποίησή του με ένα καινούριο αισθητικό περίβλημα, ώστε κάθε μια από τις τρεις ποιητικέ συλλογέ του να εμφανίζει και μια άλλη πλευρά, να αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή ενότητα με δικό της ύφο και χαρακτήρα. Την πρώτη του συλλογή, τα βουκολικά και τα εγκόμια, είναι ο ρομαντικός και φιλολογικός που εκφράζεται με τους τρόπους του συμβολιστή. Χωρίς καλά οργανωμένο το καταφύγιο της καρτερίας και χωρίς την παρηγορητική συμπαράσταση της μνήμης, πορεύεται συντροφιά με τη μούσα την αγροτική, ποτισμένος με πισιθάνατη μυστικοπάθεια. Ό,τι κυρίως χαρακτηρίζει την ποιήση του πρώτου αυτού ποιητικού βιβλίου του είναι η νοσηρότητα και η αίσθηση της φθορά. Ενώ κεντρικός άξονα γίνεται το πεπρωμένο, η μοίρα, μια μοίρα ενάντια και καταστροφική, που έργο τη έχει να φθείρει και να φθονεί. Κάτω από το βάρο ενό τέτοιου πεπρωμένου και μια τέτοια μοίρα, στενάζει ο ποιητή, σαν να το διαισθάνεται πως θα βαρύνει απάνω του αποφασιστικά, σαν να τη δημιουργεί μόνος του και κάποτε σαν να την προκαλεί. Καλόβουλη ή κακόχνομη, παρέτησέ με μοίρα. Έλεος εγώ δεν σου ζητώ. Χώρισε μέσα από τα αγαθά μου ανάξια ό,τι σου πήρα. Δεν θέλω πια να σου χρωστώ. Πως θα κερδίσω τάξε μου μονάχα όσο μαξίζει. Τάξε μου πια να μη φανείς. Άνισος και πιο αυθόρμητο στην έκφραση των αισθημάτων του σχεδιάζει μια νοσηρή βουκολική και ειδηλιακή εικονογραφία σε δύο διαστάσεις, περισσότερο ζωγραφική και λιγότερο πλαστική εκτελεσμένη με εξαιρετική λεπτεστησία και οξύτατη παρατηρητικότητα προαναγγέλλοντας ταυτόχρονα με τα τρία τελευταία μέρη τη συνέχεια. με τις καθημερινές, το πιο στατικό και το πιο ενιαίο βιβλίο του εντοπίζεται στην καθημερινή πραγματικότητα, προσπαθώντας να επιστρέψει στη μαγεία που ξύπνησαν μέσα του τα απλά και ταπεινά πράγματα αυτού του κόσμου όταν τα πρωταντίκρισε με τα παιδικά του μάτια. Το αποτέλεσμα όμως είναι πως δεν την ξαναβρίσκει ολότελα την πραγματικότητα αυτή κι όπου δεν απομένει μονάχα στην προσπάθεια να την αναστήσει, εντελώς φευγαλαία γεύεται μια στιγμή της. Κι όμως, τη χάθηκε νοστόσο, ανάμεσά μου και σε αυτά, και δεν είμαι άξιος να τα νιώσω δικά σαν πρώτα και πιστά. Μέσα στην ποιητική του πορεία, οι καθημερινές είναι ένας ενδιάμεσος σταθμό. Στα βουκολικά και τα εγκόμια κυριαρχούσε κατά το μεγαλύτερο μέρος η συνοχή του συναισθήματος και των ψυχικών γεγονότων. Ο ποιητής αισθανόταν, σκεπτόταν και εκφραζόταν. Εδώ η ενότητα αυτή ουσιαστικά έχει σπάσει. Είναι μια ενότητα αισθητική. Ο ίδιος ο είναι κατακερματισμένος. Στα βουκολικά και τα εγκόμια τα αντικείμενα προβάλλονταν μαζί με το συνέστημα. Στις καθημερινές αντίθετα το συνέστημα βγαίνει από τα αντικείμενα και τα πράγματα. Από το άστατο πέταγμα και την οριζόντια διάλυση των βουκολικών και των εγκομείων ο Άγρας βρίσκεται τώρα προσγειωμένο στο μικροαστικό σπίτι, στην Αθηναίκη γειτονιά και στο Αττικό Ήπεθρο. Από τον δεκαπεντασύλλαβο στον λιγοσύλλαβο στίχο, έναν στίχο γεμάτο εχμές όπου μπορεί να κοντανασένει με μεγαλύτερη άνεση η απροκάλυπτη απελπισία, οι αποφθεγματικές εκφράσεις παραχωρούν τη θέση τους στους υπενιγμού. Τα πάντα έχουν πνιγεί. Ο τόνος έχει χαμηλώσει. Σαν να μεσολάβησε κάτι πολύ οδυνηρό κάποια βαθύτατη αίσθηση της ματαιότητας και ο ποιητής έμαθε να υπομένει και να είναι αυτάρκης.